Η σημερινή μα καλεσμένη είναι μια ιστορική φωνή στο ελληνικό τραγούδι. Βρίσκεται κοντά μα με τα τραγούδια τη για 40 ολόκληρα χρόνια σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία που την καθιέρωσε ω μια από τι πιο σημαντικέ ερμηνεύτριε τη γενιά τη. Μια πολύπλευρη καλλιτέχνη που έχει κερδίσει με τη δουλειά τη και τη στάση τη στα πράγματα, τη διαχρονική εκτίμηση του κόσμου και την αγάπη του. Στι 24 του Σεπτέμβρη, ετοιμαζόμαστε να την υποδεχτούμε στη σκηνή του Μπάρμικαν για μια μεγάλη συναυλία. Με μεγάλη χαρά λοιπόν, σήμερα καλωσορίζουμε στον LGR και το ζήτω το ελληνικό τραγούδι, την Ελευθερία Βανιτάκη. Καλησπέρα, το λέω κάθε φορά αλλά όμως το εννοώ πάντα είναι η ειλικρινή συγχαρά μου βρισκόμαστε και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας απόψε Σε ευχαριστώ εγώ μεγάλη μου για την πρόσκληση Καλώ ήρθε λοιπόν και πάλι στον LGR και το ζείτε το τραγούδι. Και σε λίγε μέρε, στι 24 Σεπτέμβρη, ετοιμαζόμαστε να σε υποδεχτούμε και πάλι εδώ στο Λονδίνο, στον Μπάρμικαν. Ποιο είναι λοιπόν το συνέστημα που επικρατεί καθώ επιστρέφει σε αυτό το χώρο, στον οποίο έχει εμφανιστεί πολλέ φορέ στο παρελθόν και με μεγάλη επιτυχία. Έχω μια μικρή αγωνία, είναι η αλήθεια, γιατί κάθε φορά, κάθε φορά αναμετρίασαι με αυτό που κάνει. Την τελευταία φορά που είχα παίξει ήταν. Ήταν μια συναυλία έτσι που δεν θα ξεχάσω ποτέ Έχω μια μικρή αγωνία Αν η συνάντησή μας με το κοινό θα είναι πάλι τόσο ενθουσιώδης Ελευθερία μετράς πλέον πολλά χρόνια Όταν εμφανίσεων μπροστά στο μεγάλο κοινό Έχει αλλάξει το συνέστημα Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα Και ξεκινήσει το πρώτο τραγούδι Υπάρχει ακόμα άγχος Βέβαια υπάρχει πάντα υπάρχει Αλλά τώρα απλώ τι θα σέβετε λίγο πιο εύκολα και όταν τελικά βγαίνεις στη σκηνή πως καταλαγιάζουν αυτά τα συναισθήματα τι είναι αυτό που επικρατεί επικρατεί συγκέντρωση σε αυτό που κάνεις Επικεντρω... να επικεντρώνεσαι στα τραγούδια που λες στους στίχους τους οποίους τραγουδάς και μία αφοσίωση στο κοινό το οποίο βρίσκεται από κάτω έχει εμφανιστεί σε πολύ σημαντικές σκηνές στον κόσμο και έχει συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής. Τι πιστεύεις πω είναι αυτό που κάνει τη φωνή σου και την ελληνική μουσική να βρίσκουν ανταπόκριση σε ένα ξένο κοινό. Νομίζω το ότι έχει πολύ σχέση με τη ρίζα, με τη ρίζα τη ελληνική μουσική. Επιπλέον, στα φεστιβάλ στα οποία συνήθω έρχεται. Έρχονται ξένοι, δεν έρχονται πολλοί Έλληνες. Είναι ένα κοινό εκπαιδευμένο, εκπαιδευμένο να ακούει άλλες διαφορετικές μουσικές. Και νομίζω ότι η δική μας μουσική από την εποχή και του Θοδωράκη κιόλα, που έβγαλε την τέχνη της μουσικής έξω από την Ελλάδα και την έκανε παγκόσμια γνωστή, όπως και ο Χατζηδάκης επίσης, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη μοίρα κατά τη γνώμη μου. Αν υπήρχαν οι δρόμοι, από μεριά της Ελλάδας να βοηθήσει την ελληνική μουσική να υπάρχει στο εξωτερικό. Νομίζω απλώς ότι δεν υπήρχε ένα θέλω και ένα σχεδιασμός από την Ελλάδα γενικότερα. Πάντως σε κάθε συναυλία σου, είτε είναι εντός ή εκτός Ελλάδας, το ελληνικό κοινό είναι πάντοτε εκεί, με μια ιδιαίτερη αγάπη σενα. Ποιε επιλογές στην πορεία σου πιστεύεις πως έφτιαξαν αυτή τη σχέση. Ένα από τα μ, κυρίως πράγματα τα οποία έλεγα και στο παρελθόν και πολύ πιο πίσω είναι ότι όταν έχεις καταφέρει ένα κοινό να το συγκινήσει η φωνή σου ή η ερμηνεία σου είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις και είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να υπάρχεις μέσα στην, στην τέχνη σου όταν έχεις ένα κοινό το οποίο σε ακολουθεί και σε πιστεύει και σε αγαπάει και ευτύχησα να το έχω αυτό το κοινό ε, θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή και βεβαίω πάντα αυτό με γεμίζει περισσότερο άγχος. Πώς να στο πω πω παντού βλέπω φω. Όταν μπαίνεις ανοίγει ο καιρός Φεύγουν πόρες απλών η ψυχή Πώς να το να κρύψω που θέλω να πω, να πω Να φωνάξω πως αγαπάω πως σε θέλω για μένα εγώ, δυο ζωές κι αλήνια. να με θέ να με θες και να νιώθεις ζεστά Φέτο, λοιπόν, σε βρίσκουμε σε μια πολύ όμορφη περίοδο μετά από μια πολύ επιτυχημένη κοινή μουσική παρουσία επισκινή με τον Γιάννη Κότσιρα τον περσινό χειμώνα που συνεχίστηκε και όλο το καλοκαίρι. Ποια για από αυτή τη συνάντηση, Μόνο χαρά. Μόνο χαρά για αυτή τη συνάντηση, η οποία ήταν πάρα πολύ εύκολη. Με τον Γιάννη, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν πριν 20 χρόνια. Ας πούμε, είναι ένα παιδί το οποίο παρουσίασα εγώ στην ελληνική μουσική και αισθάνθηκα πολύ ήσυχα και πολύ σίγουρα παίζοντα ξανά μαζί του, έχοντας κάνει και μία πορεία στη μουσική που είναι αξιόλογη. Τι θυμάσαι λοιπόν από εκείνη την πρώτη σε συνάντηση στο ξεκίνημα της καριέρας του Γιάννη? Ο Άγγελος Σφακιανάκης, παραγωγός πλέον στην, στην ελληνική μουσική, αλλά πρώην μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας που από εκεί ξεκίνησα κι εγώ, μου σύστησε το Γιάννη, μου είπαν ότι άκουσαν ένα τα παιδί να τραγουδάει σε μια ταβέρνα και ότι έχει μια πάρα πολύ καλή λαϊκή φωνή. Το καλοκαίρι εκείνο ετοιμαζόμασταν να βγούμε συναυλίες εγώ με τον Αλκίνο, αλλά μου έλειπε πάντα κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να τραγουδήσει λαϊκά μαζί μου. Έτσι κάλεσα το Γιάννη, ήρθε σπίτι, παίξαμε κάποια τραγούδια και εγώ ήδη ήμουνα στη δισκογραφία και στην, στην πορεία της μουσικής 20 χρόνια οπότε ε, του ζήτησα να έρθει μαζί μου στις συναυλίες και να ξεκινήσει να παρουσιάζεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό κάτι το οποίο το συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια και ε, έκανε επιλεκτικές κινήσεις στη μουσική που εμένα τουλάχιστον με ενθουσίασαν Ελευθερία, έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο που αποτελείται από πολλές διαφορετικές πλευρές. Όταν λοιπόν ετοιμάζεις μια νέα παράσταση, ποιο είναι το ζητούμενό σου ώστε τα τραγούδια να δώσουν κάτι καινούριο στον ακροατή που θα έρθει να σε δει. Καταρχήν, στο επόμενο διάστημα βγαίνει καινούριο... ένα καινούριο σητή, το οποίο έκανα μαζί με τον α... Θέμη τον και με τη Λίδα τη Ρουμάνη που αυτό έτσι και σου δίνει και καινούργια τραγούδια και καινούργιες παρουσίες ε, μουσικές και νομίζω ότι η ανανέωση του ρεπερτορίου σου παίζει ρόλο στο κάθε φορά η παράσταση να έχει και κάτι διαφορετικό. Ποια είναι τα συναισθήματα όταν νέοι άνθρωποι σαν τον Θέμη και τη Λίδα έρχονται να προσφέρουν το ταλέντο τους σε έναν άνθρωπο σαν εσένα, δηλαδή έναν από τους ανθρώπους που του οδήγησαν στο να γίνουν δημιουργοί. Κοίταξε, να συνεργάζεσαι με, με νεότερα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο. Και μάλιστα παιδιά τα οποία γνωρίζουν την ιστορία σου, γνωρίζουν το ρεπερτόριό σου, οπότε σε πλησιάζουν με έναν πολύ πιο ιδιαίτερο τρόπο. Τα παιδιά έκαθαν και δούλεψαν πάρα πολύ. Τα εννέα τραγούδια τα οποία βρίσκονται στο CD είναι επιλεγμένα ένα και ένα και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με νεότερους ανθρώπους. Η μου αντοχή και θα με με Ελευθερία βρίσκεσαι πια κοντά μας με τα τραγούδια σου για τέσσερις δεκαετίες Χρόνια που έφεραν πολλές επιτυχίες, σπουδαίες εμπειρίες Και σε καθιέρωσαν ως μία από τις πιο σημαντικές φωνέ στο ελληνικό τραγούδι Νιώθεις πω πλήρωσε κάποιο τίμημα για να κάνεις μία τόσο επιτυχημένη πορεία. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει τίμημα γιατί εγώ ισορρόπησα και στην προσωπική μου ζωή αρκετά και στη μουσική μου ζωή. Με πάρα πολύ δουλειά βέβαια και με πάρα πολύ κόπο. Ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατάς και η οικογένεια και να φτιάχνεις και μια καριέρα. Αλλά θεωρώ ότι τα έχω καταφέρει. Χωρί σημαντικέ απώλειε. Είσαι άνθρωπο που αντιμετωπίζει το κάθε του βήμα με ευθύνη αλλά και τον ανάλογο άγχο. Υπάρχουν στιγμέ που νιώθει πω αυτή η αίσθηση ευθύνη σε κουράζει. Ναι, με κουράζει, ε, γιατί είναι συνέχεια μια ευθύνη. Ξέρεις, ε, οι άνθρωποι που βγαίνουν στη σκηνή αναμετρούνται κάθε μέρα με αυτό. Και αν είσαι καλός ή δεν είσαι καλός πάνω στη σκηνή, είναι κάτι το οποίο ξεγυμνώνεται. Οπότε το άγχος σου διπλασιάζεται. Κάθε φορά πρέπει να είσαι σωστά προετοιμασμένος και οργανωμένος για να κάνεις μια παράσταση. Και κάθε φορά το άγχος είναι μεγάλο. Και τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεπερνάς το άγχος, να συνεχίζεις και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είναι η μουσική, είναι η ίδια η μουσική. Είναι η στιγμή που θα στην, στη σκηνή και θα ξεκινήσεις να τραγουδάς. Είναι η περίοδος που κάνεις πρόβες και βρίσκεσαι με τους μουσικούς σου και λίγο αλαφραίνει το άγχος όταν είναι, παίζουν μαζί σου και σπουδαία η μουσική. Αλλά είναι μια ευθύνη η οποία είναι βαριά. Σε μια στιγμή αυτοκριτική. σε ποια πράγματα είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου και σε ποια του δίνει μεγαλύτερα περιθώρια. Ωραία ερώτηση αυτή, αλλά δύσκολο να σου το απαντήσω. Νομίζω ότι είμαι πάντα αυστηρή με τον εαυτό μου. Και γι' αυτό και πολλέ φορέ δεν έχω τολμήσει να κάνω κάποια πράγματα και είναι για τα πράγματα τα οποία μετανόω που δεν τα έκανα. Αλλά καταρχήν να σου πω ότι η αυτοκριτική γίνεται συνέχεια και είναι και κουραστική και κάθε φορά γυρνάς πίσω και βλέπεις πως έκανες αυτό πως έκανες εκείνο πως δεν έκανες αυτό που να ή που το πέτυχες τελικά ε, Είναι ένα αίσθημα κουραστικό αλλά είναι κάτι το οποίο σε οδηγεί το επόμενο σου βήμα να είναι συνεπές σε αυτό το οποίο έχεις δημιουργήσει 40 χρόνια τώρα Είναι σημαντικό για εσένα να υπάρχουν περίοδοι που απέχει από τη σκηνή και τι σου δίνει αυτή η απόσταση Ξανααγαπάς αυτό που... την τέχνη σου, την ξανααγαπάς, την ξαναεπιθυμείς και μπαίνεις μέσα με πολύ μεγαλύτερη όρεξη και με πολύ μεγαλύτερες ιδέες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η... η αποχή για ένα διάστημα από τη σκηνή. Ελευθερία, ξεκίνησε στην πορεία σου γύρω στα 20 και βρισκόμαστε πια σχεδόν 40 χρόνια καριέρας μετά. Πώς αντιμετωπίζεις το πέρασμα του χρόνου πάνω σου, τόσο στην τέχνη σου όσο και σε σένα, ως άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει που μεγαλώνω, η αλήθεια είναι. Είναι νομοτελειακό βέβαια, αλλά μ, δεν μ' αρέσει που μεγαλώνω. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να υπήρ, να, η, η, η νεότητα να κρατήσει περισσότερο χρόνο. Χθες, το αβρίο που περίμενα με, για πε πε μου δύο λόγια μόνο. τα παλιά. Τα αγαπήσαι με την αρχή. Σιγά σιγά πε μου δύο λόγια μοναχα, Πάντα το ζήτησα. Γεννήθηκε στον Πειραιά και έχει καταγωγή από η καρία και παξού. Αυτοί οι τόποι, τι ρόλο θεωρείται πώ στη σχέση σου με τη μουσική και τι ρόλο παίζουν ακόμα. Κοίταξε, όλα μου τα καλοκαίρια τα πέρασα στην Εκαρία μέχρι 18 χρονών. Κάθε καλοκαίρι μου για τρει μήνες εκεί. Η ικαρία είναι ένα ιδιαίτερο νησί, όπως πια το ξέρουν όλοι. Είναι ένα μισή το οποίο αγαπάει την ενεργά. Ε, είναι ένα νησί, μάλλον οι νησιώτες του ξέρουν πώς να γλεντάνε και πώς να περνάνε καλά είμαι σίγουρη ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο τα πανηγύρια τη Ικαρίας σε ό,τι έχω φτιάξει με τους παξού τελευταία έχει αποκατασταθεί η σχέση μου και πηγαίνω συχνά αλλά με την Ικαρία είναι όλα μου τα παιδικά χρόνια ε, νομίζω ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η καταγωγή μου από τα τραγούδια τα οποία επέλεξα να πω μέχρι τη συμπεριφορά απέναντι στη μουσική. Το ξεκίνημά σου έγινε με την παρότρινση και την εμπιστοσύνη του Διονύση Σαββόπουλου, που στήριξε την οπισθοδρομική κομπανία στο ξεκίνημά σα τότε. Πόσο σημαντικό είναι για τους καθιερωμένους καλλιτέχνες να βοηθούν τα νέα παιδιά στο ξεκίνημά του. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Εμείς είμαστε από τους ευνοημένους, εμείς και λέω την είναι ο κομπανία, γιατί ο Διονύσιος Σαββόπουλος μας έδωσε πολύ μεγάλο χώρο στην, στις δικές του παραστάσεις να υπάρχουμε και στην, και στην ουσία ήταν ο πατέρας μας, ας το πούμε έτσι. Είναι και μένα ένα προσωπικό μου είδωλο ο Διονύσιο Σαββόπουλος. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς παρουσιάζοντας νέους οι είναι ό,τι πιο σοβαρό μπορούμε να κάνουμε στη μουσική, όσο μεγαλώνουμε. Να παρουσιάζουμε νέα παιδιά που έχουν αγάπη και όρεξη για αυτό που κάνουν. Τι θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό εφόδιο για ένα νέο καλλιτέχνη? Η πίστη και το θάρρος. Η πίστη σε αυτό που κάνουν και το θάρρος για να μπορέσουν αυτό να το περάσουν το κοινό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από την εποχή που εμείς ξεκινάγαμε, από, το, από τη δεκαετία του 80, ε, και αυτό γιατί οι δισκογραφικές εταιρείες πια δεν υπάρχουν και δεν παίζουν το ρόλο που έπαιζαν παλιά που ο, ο ρόλο τους ήταν να ανακαλύπτουν νέα παιδιά να τους βοηθάνε να κάνουν το debut τους και στη συνέχεια να, να στέκονται δίπλα του. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σήμερα ωστόσο εμείς που είμαστε και παλιότεροι και έχουμε ζήσει τη, τη δισκογραφία αλλιώ, νομίζω ότι πρέπει να βοηθάμε με όλους τους τρόπους νέα παιδιά να έρθουν στο προσκήνιο να γίνουν οι νέοι ήρωες της ε, καινούργιας γενιάς Μετά από τόσα χρόνια παρουσίας νιώθεις πως έχεις αφήσει το στίγμα σου στο ελληνικό τραγούδι Θα το δείξει ο χρόνος αυτό Μιχάλη θα το δείξει ο χρόνος όταν με περάσουν αρκετά τα χρόνια και δεν είμαστε πια πάνω στη σκηνή τότε θα φανεί τι έχει μείνει πίσω Πιστεύω όμως ότι έχω κάνει κάποιες συνεργασίε οι οποίες έχουν αφήσει μια μικρή ιστορία πίσω και είμαι πάρα πολύ ευτυχής γι' αυτό. Τι πιστεύεις πως κάνει ένα τραγούδι σημαντικό στις ζωέ των ανθρώπων? Δεν το ξέρεις αυτό γιατί θα έκανες μετά μόνο σημαντικά τραγούδια αν υπήρχε, αν υπήρχε τρόπος να το γνωρίζεις. Δυστυχώ, εκεί είναι η μαγεία, εκεί παίζει είναι η μαγεία της τέχνης που ποτέ δεν ξέρεις ένα τραγούδι ποια θα είναι η μοίρα του. Υπολογίζει ότι κάποια τραγούδια θα γίνουν κόσμο αγάπητα και δεν γίνονται, ή τραγούδια στα οποία δεν είχε δώσει σημασία, ο κόσμο ταυτίστηκε μαζί του. Υπάρχουν τραγούδια σου που εσύ πίστευε πολύ, όμω τελικά νιώθει πω αδικήθηκαν. Μπορώ να σου πω ένα τραγούδι που αγάπησα πάρα πολύ και που απόρρισα που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, α το πούμε. Και αυτό είναι το παράπονο του Ελίτη, το εδώ στο δρόμο τα μισά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ πολύ, έχει. Με έχει επηρεάσει βαθιά σαν τραγούδι και σαν ποίημα Είναι ένα τραγούδι που δεν πίστευα ποτέ Ότι θα γίνει ε, μία τόσο μεγάλη επιτυχία Αυτό είναι μία από τις εκπλήξεις μου Αν λοιπόν να βρεθούμε και πάλι κοντά στον Μπάρμπικαν στις 24 Σεπτέμβρη, τι να περιμένουμε από αυτή τη βραδιά. Περιμένω να σιγοτραγουδήσουμε όλοι παρέα και να μπορέσει η σχέση αυτή που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια να εξακολουθήσει να είναι τόσο συγκινητική. Και μετά το Λονδίνο, ποια είναι τα σχεδιά σου για το Φθινόπορο. Το Φθινόπορο βγαίνει το CD με τον Θεμ τον Καραμουρατίδη και με τη Λίδα Τυρουμάνη. Τη θα ανεβούμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Γιάννη για ε, δύο μήνες ε, για να συνεχίσουμε να παίζουμε το πρόγραμμα το οποίο δεν προλάβαμε να το παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Ε, υπάρχει μια μικρή περίοδος ξεκούρασης εκεί και μετά ετοιμάζω κάποιες εμφανίσεις να παρουσιάσω το καινούργιο το υλικό παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τις ε, συμμετοχές μου δισκογραφικά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Έρχονται λοιπόν πολύ όμορφα πράγματα στο άμεσο μέλλον. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη χαρά αυτής της κουβέντας και να σου ευχηθώ η βραδιά στο Μπάρμπικαν στις 24 του Σεπτέμβρη να είναι μία ακόμη υπέροχη εμπειρία για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Ε. Ελπίζω να το ευχαριστήσουμε και οι δύο πλευρές. Είμαι και σίγουρος. εμείς που θα είμαστε στη σκηνή και εσείς που θα είστε από κάτω Είμαι σίγουρος πως θα είναι μια μαγευτική βραδιά όπως πάντα Ελευθερία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για την κουβέντα μας απόψε Σε ευχαριστώ και εγώ Μιχάλη πολύ Φορέσε και η εισιτήρια arkforart.com